È la storia di tre sorelle, Lulu, Nana, Carmen. Quante belle e vanno a balze, ma la balza va bene, che le Gesù state master. Ve te lo na Gino Lulu, Nana, Carmen, bene, bene, bene. Ve te lo Sono tre sorelle, tutte quante belle. Δεν θέλω να γίνω άντρας. Σας τρώγω πίσω, παιδιά, καταφόρευσαι! <Τι> Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω το σώμα μου για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι ο Βελόπουλος. Έπρεπε να έχουμε και κάποιον βελόπουλο, έχουμε ξεκινήσει από προχτές, στη νέα σεζόν, δεν είχαμε τις δύο πρώτες μέρες, επειδή είναι τακτικός πελάτης, μίλησε στη Βουλή λοιπόν και εκμυστηρεύτηκε όλα αυτά που μόλις ακούσατε, είπε και για το φρίσ... φρίξο, είπε και για το σώμα του, είπε και όλα τα υπόλοιπα, οπότε εμεί εδώ ως μια ανοιχτή εκπομπή πάντα φιλοξενούμε τέτοιε απόψει τέτοιε αγωνίες, Τέτοιε απόψει. περίπου και τέτοιες αγωνίες έχουν και άνθρωποι συμπολίτε μας που υπάρχουν γενικώς γύρω μας τους βλέπει η κάμερα και μιλάνε για την πανδημία Το εμβόλιο δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να το κάνω Μπράβο. Τώρα, η λόγοι είναι πολύ. Είναι ότι επέλεξα να ενημερωθώ σφαιρικά Και όχι μόνο από αυτούς που βγαίνουν στη τηλεόραση Οι γνωστοί παπαγάλοι που βγαίνουν κάθε μέρα Επέλεξα να ενημερωθώ πολύ πιο σφαιρικά Και από άλλους γιατρούς οι οποίοι είναι παγκόσμια αναγνωρισμένοι Πήρα την προσωπική μου ε, επιβεβαίωση ότι δεν πρέπει να το κάνω Μπράβο Ότι δηλαδή είναι προτιμότερο να κολλήσω κορονοϊό παρά να κάνω το εμβόλιο Πάρτα να μη σταχρωστάω ηλίθεια Να Να να χάσει πατάρεις αναγκασμένος αντικείμενο. Δηλαδή είναι προτιμότερο να κολλήσω κορονοϊό παρά να κάνω το ενόλιο. Σήμερα πνέουν δυνατήν να στην στη χώραν, εκ την βόρεια ανέβιαν προσλάρισαν, βόρειο να γιάζει πέντε μποφόρ στην περιοχήν, αυξημένων κίνδυνων πυράς, Προσοχήν κουμπάριν. Επειδή ο νέος Υπουργός ε, προ, Πολιτικής Προστασίας είναι Κύπριος, το 112 πια θα ακούγεται στα Κυπριακά. Όπως ακούσαμε τώρα, έχει κάτι ανέμους, κάτι συνευχές εδώ στην Αττική και τα μηνύματα που εκπέμπονται πια από το 112 θα είναι σε άλλη γλώσσα στην Κυπριακή, με αυτό τον ίστο τέλος δηλαδή, ε, θα τα ακούμε και έτσι και φαντάζομαι θα εκενώνουμε γιατί αυτό είναι το μόνιμο μότο αυτής της κυβέρνηση. παίζει πολύ με αυτή τη λέξη. Η κυρία πριν την ακούσαμε προτιμή, προτιμάει λέει να κολλήσει κορονοϊό παρά να κάνει το εμβόλιο και είναι από προσωπική της διαβεβαίωση όλο αυτό. Διάβασε δηλαδή άκουσε τους γιατρούς αλλά διάβασε μετά φαντάζομαι στο Google όπω και ο χτεσινός όπως όλοι αυτοί περίπου και έτσι προχωράει κανονικά το θέμα του COVID έχει περάσει και στις οικογενειακές ιστορίες. Οι οικογενειακές ιστορίες είναι μάλλον η χειρότερη εκπομπή της τηλεόρασης τώρα που το σκέφτομαι έχει κι Που δεν το λένε στην Ούγια Αλλά είναι χειρότερες Στις οικογενειακέ ιστορίες λοιπόν Το ζευγάρι παίζουν τόσο χάλια Αυτοί που πάνε και παίζουν αυτού του ρόλους εκεί Είναι απλοί άνθρωποι Σαν και όλοι Το ζευγάρι λοιπόν χωρίζει Γιατί ο ένας από τους δύο έχει κορονοϊό Είμαι θετικό στον κορονοϊό Τι έκανε λέει Τι δεν κατάλαβε, Είσαι θετικό στον κορονοϊό Σε έπαιρνα όλη μέρα τηλέφωνα και δεν το σήκ Που εγώ ήμουν αρνητική στο τεστ. Την μια στιγμή μπορεί να ήσουν αρνητική, αλλά μετά μπορεί να σε κόλλησα. Απάρα πολύ ωραία. Θα περάσω 14 μέρε σε καραντίνα χωρί να πληρώνομαι. Γιατί βέβαια δεν έχουμε όλη την τύχη να μπορούμε να δουλεύουμε από το σπίτι. Συγγνώμη, δεν ξέρω πώ συνέβη. Α, δεν ξέρει, ε! Θα παραδεχτεί επιτέλου ότι με απατά. Δεν σε αντέχω, πια φτάνει. Ε, βέβαια αισιάσω να δεν εξηγεί, αλλιώ. Με αμάξι πα τη δουλειά και μετά επιστρέφει σπίτι. Άρα πρέπει να το κόλλησα από τη δουλειά. Στη δουλειά όλοι προσέχουμε, κρατάμε αποστάσει και κανένα δεν είχε συμπτώματα. Μήπω δεν κρατά τι αποστάσει που λε με τη μοίρια. Βλέπω δύο χρόνια τώρα πόσο θερμή είναι μαζί σου. Αμάντια, με αυτή τη μοίρια δεν τρέχει τίποτα. Όπου να είναι θα παντρευτεί. Ε τότε πώ το κόλλησε, αφού προσέχει και έρχεσαι σε επαφή μόνο με μένα. Τρεμόρα μου. Δεν πλησιάζει. Και με απατά και θα με πολύ σκορονοϊό. Και με απατά και θα με πολύ σκορονοϊό. Λοιπόν, τελείωσε. Θα πάω στο εξοχικό μου να περάσω εκεί τι 14 μέρε τη Και δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου μετά από αυτό που μου έκανες. Σήμερα παρατηρούνται ελαφριάν συννεφιάν στο λεκανό πέδιον, την περιφέρεια νατική προς Λιβαδιάν. Ελαφριάν βροχόπτωση στο πεδίο του Άρεος. να επικίνδυνην καταιγίδαν και πλημμύραν. Μένουμεν έσω μας και αφήνουμεν πελάρες. Τις βλακίες είναι αυτό το τελευταίο. Τα αφήνουμε στην άκρη. Ακούσαμε οικογενειακές ιστορίες, φρέσκο επεισόδιο. Που έχουν εκεί ως θέμα τον κορονοϊό. Αλλά μάλλον την κοπέλα δεν την νοιάζει τόσο που ο άλλος κόλλησε κορονοϊό. Αλλά το ότι την απατά. Γιατί πού τον κόλλησε στον κορονοϊό, αρχίζουν διάφορα τέτοια προεκτάσει τη πανδημία. Γι' αυτό εμβολιαστείτε, να γίνονται όλα κανονικά, για να μην υπάρχει κανένα απολύτω θέμα. Θα μείνουμε λίγο στην Κύπρο, ε, γιατί ο Μητροπολίτη εκεί, ο αγαπημένο Μόρφο, ο οποίο επίση κόλλησε τον κορονοϊό, τον ξεπέρασε όμω, επανήλθε στι επάλξει, στο ιερό βήμα και έκανε κι αυτό ένα coming out, μπορούμε να το πούμε. Χρυσή, μου σε Δε θέλω να χωρίσουμε. Σε ποτώ Χριστέ. Δε θέλω να χωρίσουμε. Δε θα χωρίσουμε ποτέ. Δε θέλω να χωρίσουμε. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Σε ποτώ Χριστέ. Δεν θα χωρίσουμε. Σε ποθώ λίγο, αξίωσε με να σε ποθώ περισσότερο. Και εγώ σου έλεγα Ποτέ να μη σταματήσει η λαχτάρα μου, να σε γνωρίσω. Δε θα χωρίσουμε ποτέ. να σε γνωρίσω κι εσύ. Εμένα, των ωραίο, ωραίο. Α, πάντα οι ιστορίε αγάπη μα συγκινούνε, δεν θέλουμε και πολύ. Οπότε παρακολουθούμε και αυτό το θέμα μαζί με όλα τα άλλα. Το έχουμε βάλει κάτω και τα φώτα και οι κάμερε εδώ, τα μικρόφωνα τη εκπομπή είναι στραμμένα και εκεί. Αλέξη Τσίπρα προχθές στη συνέντευξη στην Πόπη Τσαπανίδου στο ΟΠΕΝ είπε πολλά. Αυτό και με τον Πολάκη κυριάρχησε. Αλλά κάποια στιγμή μίλησε και για τι αποστασίε. Είναι άλλο πράγμα. Να είσαι ε, στην ίδια πλευρά, να είσαι στα ίδια κυβερνητικά έδρανα ή ακόμα και άλλο πράγμα, να είσαι ε, στην ίδια πολυκατοικία, όπω τώρα οι μεταγραφέ του λαός προ την Νέα Δημοκρατία. Και είναι άλλο πράγμα, γιατί αυτή η χώρα έχει παραδοσιακά δύο παρατάξεις Δεν είναι όμω και βαρύτατο ότι η Σύνταγμα για τη διεκδίκηση τη διακυβέρνηση του τόπου. Είναι η προοδευτική, η δημοκρατική παράταξη είναι και η συντηρητική παράταξη. Το να φεύγει κάποιο από τη μία παράταξη να πηγαίνει στην άλλη, ε αυτό είναι κάτι το οποίο. Οι πολίτες όλων των γραμμών και όλων των παρατάξεων δεν το θεωρούν α το πω έτσι ε, πολιτικά εθικό. Η Κουντουρά σε ποια παράταξη ήταν και σε ποια είναι. Η χρυσοβελόνη σε ποια παράταξη είναι και σε ποια είναι. Ο Κουίκ σε ποια παράταξη ήταν και σε ποια είναι. Ο μεγαλοοικονόμου σε ποια παράταξη ήταν και σε ποια είναι. Ο Κόκαλης, βουλευτής Λάρισσας, Σε ποια παράταξη ήταν, σε ποια είναι. Ο Παπα Χριστόπουλο που ήταν, που είναι. Η Παπακόστα, που ήταν, που είναι. Για να μην πω για τον Αντόναρο που κάνει καριέρα τώρα στα social media που δεν έχει πάει επισήμω, αλλά φλερτάρει, τρελά. Ό,τι έχει πει ο Αλέξη Τσίπρα το έχει εφαρμόσει. Ό,τι καταγγέλει το έχει εφαρμόσει, γιατί μίλησε και για ανήθικες πράξει και για τι δύο παρατάξει που δεν πρέπει να γίνονται αποστασίε από τη μία στην άλλη παρά μόνο τη ίδια πολυκατοικία. που σα είπα, φαντάζομαι κι άλλοι του ξεχνάω. Δεν ήταν στην ίδια πολυκατοικία. Μπήκαν στη Ρώσου πολυκατοικία για πολύ γνωστού λόγου. Πάμε όμω στα καλά, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε ότι το PMI, μπορεί να είναι και δείκτη εξετάσεων, ουρονέματο δεν ξέρω, πάει πάρα πολύ καλά. Ο δείκτη PMI. Ο δείκτη PMI για την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2021 ήταν ο υψηλότερο από την πρώτη μέρα που καταγράφεται η δημιουργική Δηλαδή, είχαμε τη με, μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή. τη μεγαλύτερη βιοτεχνική παραγωγή τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη Μεγάλη, τι μεγάλη, δεν είναι και σαν την Πελοπόννη Δουλούν, για Καρμέ, καρμε Πέρε πέρε με Πέρε πέρε με με να μου χρειάζονται να πάμε Να μην πείτε και ένα πράβο να πάμε μου Παρατηρείτεν ελαφριάν ομίχλιν στην βόρεια Ελλάδα, Εκενώστεν την Μακεδονίαν προς Θράκιν. Μητσίν ορατότηταν στην Εγνατίαν Οδών. Υπάρχειν κίνδυνος να έτσι τα αυτοκίνητα στο Χάιγουέιν. Έχουμε και τις προειδοποιήσεις της πολιτικής λόγω της συνεφιάς, λόγω του αέρα, των ανέμων, στα Κυπριακά πια, γιατί έχει αλλάξει ο Υπουργός, για τον οποίο ο Υπουργός θα ακούσουμε σε λίγο, έχει επιτεύγματα. Δεν τον πήρε τυχαίο ο Μητσοτάκης. Έχει προσφέρει το σύνολο του πλανήτη, μην πω και του γαλαξία. Αλλά αυτά σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στα καλά τη οικονομία. Ακούσαμε εδώ τον Άδων να λέει για το δίκτυο PMI. Εσεί όλοι οι και αχάριστοι δεν το καταλαβαίνετε αυτό και γκρινιάζετε παιδί 500 προϊόντα θα αυξηθούν μαζί με τη ΔΕΗ και τον καφέ και όλα τα άλλα. Γιατί είστε μίζεροι και πάντα ασχολείστε με τα μικρά. Δείτε το δίκτυο PMI για να αναθαρίστε και να πάτε, να πάτε παρακάτω και να. Πάρετε αυτό που χρειάζεται. Ο κύριο Θαϊκούρα, τώρα Υπουργό Οικονομικών, μα λέει και αυτό πόσο καλά πάμε. Σήμερα η Ελστάτ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία τη ελληνική οικονομία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 16,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Έτσι, για το πρώτο εξάμεινο του 2021, ο ρυθμό μεγέθυνση διαμορφώνεται πλέον περίπου. Στο 7%. <Σ όλοι> Επιβεβαιώνεται, συνεπώ, η ισχυρή ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία. <Σθυκρυκ Compass> Επιβεβαιώνεται, συνεπώ, η ισχυρή ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία. Όλοι το λένε, οι δίκτες, το λένε τα μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια Άρα, σωστό, κάποιοι διεθνείς οίκοι Ο Άδωνις και ο κύριος Θαϊκούρας Ότι πάει πολύ καλά η Αν επιβεβαιώνεται μάλλον Η ισχυρή ανάκαψη της οικονομίας Θα ακούσουμε τώρα κάποιους αχάριστους, μίζερους που δεν τα βλέπουν όλα αυτά Όλα, όλα, Μα εφάγανε που να φάνε το πεθύ του. Και πρώτος, και πρώτος ο Μητσοτάκης Σ σ σ Μα σε φάγανε ε, και, απαντώ εγώ Εδώ ο κόσμος τώρα δυσκολεύεται τώρα Όχι μετά τις ανατιμήσεις Πουθέναν τα πράγματα που θα δυσκολεύσουν περισσότερο Εκεί και, απαντώ εγώ Δεν μπορώ να το πω, είναι ακατάλληλο Μα έχουν ελέγξει τα πάντα Εκεί και εγώ τα ρίαλιαν ρίαλιαν ρίαλιαν τα σέλινιαν μονάν και διπλάν τα μονόλυραν πεντόλυραν και πουνταν ο πεζευέγγης που ταχύν στην πούγκαν ο ο ο ο ο ο τα παίξε το μηχάνημα τα η κοπέλα δεν ξέρει τι λέει Οπότε, όταν έχουμε κάτι σοβαρό, θα φαντάζομαι θα μα ξαναστείλουν μήνυμα για να μα προστατεύσουν, πετώντα το μπαλάκι τη ευθύνη πάνω μα. Ότι εγώ σου στείλα το μήνυμα, από εδώ και πέρα, σου είπα ότι κάπου κάποια καταστροφή είναι γύρω εκεί κοντά. κάνε εσύ τα δέοντα. Εγώ μέχρι εκεί είμαι ω κράτο. Να στέλνω το μήνυμα. Πατάω το κουμπί και φεύγει. Ο κύριο Τηλιανίδη είναι ο νέο υπουργό, μα ήρθε από την Κύπρο, είναι πολιτική προστασία μαζί με τον υφυπουργό, θα κάνουν εκεί τα δέοντα, φαντάζομαι. Ο Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, συνάδελφο δημοσιογράφο, βγήκε σήμερα το πρωί να πει πόσο καλό είναι ο κύριο Τηλιανίδη και έκανε και μια αποκάλυψη παγκοσμίου βεληνικού. Περιμένετε και, και θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε όμω. Εξεπλάγει στην Ευρώπη. Μου είπατε κάτι να Ο κύριο όταν είδε το πρόβλημα ότι μα έρχεται ο έμπολα, μπήκε στο αεροπλάνο και πήγε εκεί που ήταν το θέμα και τόλισε. Έλυσε τον έμπολα. Ο κύριο Τηλιανίδη έχει προσφέρει στην Ευρώπη μια σπίδα που δεν έφτασε ο στη εδώ. Αφίσε τη, την ασφύλα που προσέφερε στι χώρες που ήταν ήδη προσβλητή. Ο στυλνίδη έσωσε την Ευρώπη από τον Έμπολα Δεν είναι λίγο αυτό. Πρέπει να το κρατήσουμε. Και από ό,τι ακούσαμε, είχε πάει και με το αεροπλάνο στην Αφρική έσωσε και εκείνε τι χώρε που υπήρχε ο Έμπολα Χάρη στο Στυλιανίδη ζούμε και έχουμε την πανδημία. Θα μπορούσαμε να είχαμε πεθάνει από Έμπολα Αρκετά χρόνια πριν Αν δεν υπήρχε ο στιλανίδη. Άρα, πήραμε τον καλύτερο που έσωσα από τον εμπορτα. Την Ευρώπη, το λέει Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τα διαβάζει αυτά. Το ξέρω πολύ καλά. Τον Μπάμπη δεν πετάει στην τύχη λέξει, λόγια. Δεν έχει υπερβολέ στο λόγο του. Ένα μετρημένο πολιτικό του Συντηρητικού Κόμματο και δημοσιογράφο τα διασταυρώνει. Και έτσι λοιπόν μάθαμε ότι σωθήκαμε από τον έμπολα. Επειδή ήταν ο Στυλιαννή, ο οποίο έχουμε τη χαρά τώρα να τον έχουμε εδώ, ώστε αν έρθει έμπολα, θα μα σώσει γιατί έχει την εμπειρία και το know-how, πώ σώζεται μια Αφρικανική χώρα. Από τον εμπορά. Μια άλλη αποκάλυψό τώρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Θα ακούσετε, σημειώστε το και πάρετε και εσεί στα μέτρα σα. Πάμε στο σοβαρά, ξέρετε σοβαρά για να αφήσουμε το εμβολιασμού. Θα τελειώσει αφίστε στο εμπόδια βόμβο. Κάποιη μαγίσα να τελειώσουμε. Θα απελευθερωθούμε. Θα πετύχει, θα πετύχει. Θα πετύχει η επιχείρηση ελευθερία τη Νέα Μοραία. Έρχεται επισυντιστική κρίση, το ξέρετε αυτό. Έχει βγάλει ωραία ανακοίνωση ότι έρχεται πείνα στον κόσμο. Πραγματική πείνα. Όταν μεγάλα ανώματα, πάμπλουτοι άνθρωποι αγοράζουν τεράστιε εκτάσει για να καλλιεργήσουν τροφή, κάτι έρχεται. Και η πολιτική σημαίνει Ή η είναι προβλη... αγοράζουν εκτάσει, Ο Bill Gates, ο Μπάφετ, αγοράσαν εκτάσεις. 260.000 στρέμματα θέματα αγόρασε ο Bill Gates. Έτσι, δεν τα λέω εγώ, ψάξτε το λίγο. New York Times. Δηλαδή, ο Bill Gates αγόρασε ε, χωράφι να φυτέρε μελιτζάνε. Αγόρασε χωράφι γη για να φυτέψει κολοκύθια επειδή έρχεται επιστημική κρίση. Ε, να το κάνουμε κι εμεί. Όπου μπορείτε, σε γλάστρες, στα χωράφια σα, αν έχετε, φυτέψτε. Γιατί να, το παράδειγμα το δίνουν αυτοί οι μεγάλοι και το αποκάλυψε εδώ ο Βελόπουλο, γιατί διαβάζει New York Times. Φαίνεται. Όταν ακού τον Βελόπουλο, λε εδώ έχει από πίσω ανάγνωση New York Times. Δεν μιλάει, αν δεν έχει διαβάσει κάθε πρωί, τι ακριβώ λένε οι Αμερικανικέ εφημερίδε και μάλιστα η κορυφαία. Βγαίνει και τα λέει και μα προειδοποιεί και δείχνει το δρόμο. Λοιπόν, αγοράστε και εσεί χωράφι να φυτεύετε μελιτζάνε, κολοκύθια, μαϊντανούς ή οτιδήποτε άλλο όπω ακριβώ κάνει ο Bill Gates. Ο Bill Gates γενικώ υπάρχει στα μυαλά όλων αυτών των ψεκασμένων και λοιπόν συγγενών. Υπάρχει πίσω από κάθε τι. Ότι ξέρει τα πάντα από το εμβόλιο, από τα τσιπάκια που μα βάζει, από τα χωράφια που αγοράζει. Γνωρίζει όλα και ευτυχώ υπάρχουν οι Βελόπουλ και οι New York Times να μα αποκαλύπτουν τι ακριβώ κάνει ο Bill Gates. Κάπου εδώ ένα stop όλα αυτά. Στην Μητρόπολη συνεχίζεται το προσκύνημα στο Μίκη Θοδωράκη. Είναι και χιλιάδες όλοι αυτοί που πηγαίνουν, σταματάει σε 35 λεπτά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Μετά ξεκινάει μια τελετή, ας το πούμε έτσι, αποχ αποχαιρετισμού, αποχωρισμού. Και θα ακολουθήσει μετά το δρομολόγιο για τα Χανιά διαθαλάσσεις, όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Είδα μια φωτογραφία χθε στο παρεκκλήσι πήγε ο Διονύης και στρατιωτικά. τον Μίκη Θοδωράκη, εντάξει ήταν κάπως στο σκηνικό, αμφιλεγόμενη εικόνα, έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια, βλέπω και στα social media, Γενικώ το εθνόσιμο χαιρετάμε όταν χαιρετάμε, λεπτομέρεια τώρα, εκεί δεν φορούσε εθνόσιμο, αυτά ε, δεν έχουν και κάποια ιδιαίτερη αξία, απέτυσε ένα φόρο τιμής και ο Διονύσης Σαββόπουλος, πολλά μπορεί κανείς να του προσάψει, και εμεί εδώ δεν έχει την, την, τη, τη φρεσκάδα, τη δυναμική τη όταν και από τις ρίζες και ο σαβόπουλος άρχισε να μην παράγει, να μην είναι τόσο παραγωγικός. Έχουν μείνει βέβαια κάποια τραγούδια. Μα ήρθε στο νου, εξαιτία αυτής της εικόνας, ένα τραγούδι του Μίκη Βεβαίω, βεβαίως, Μιχάλη Κατσαρού, που το λέγανε σε μια τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τον Κώστα Χατζή. εικόνα αυτών των δύο να τραγουδάνε έτσι με αυτές τις φωνές τους ξέρουμε από πολύ νέους από τη δεκαετία του 60 τους παρακολουθούμε όπως παρακολουθούμε τους καλλιτέχνης σε αυτόν τον τόπο ε, κάπου εδώ βάζουμε ένα τέλος θα συνεχίσουμε γιατί το θέμα Μίκης Στοδωράκης απασχολεί βλέπω τις παρές ακούω από αυτοκίνητα βλέπω εκπομπές, μεταμεσονύχτιες αφία πάρα πολλά, είναι απολύτως απολύτως λογικό εδώ είναι η ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα μας ακούτε. Από το ελληνοφρένια.net.gr να πούμε τα ηλεκτρονικά πρώτα και αμέσως, εκεί live, αμέσως μετά κονσέρβα στο youtube ελληνοφρένια official, κάντε και subscribe μας ακούτε πια ζωντανά και στο twitch.tv μη ρωτάτε τι είναι αυτό να μάθετε στο κανάλι ναι έχουμε πολλές πηγές Μα ακούγεται και από τα Παραπολιτικά, όπω κάθε μέρα: 90 01 211 1088 -80, 80 Τηλέφωνο επικοινωνία, είναι μέσα. Περιμένει: radio papaki.parapolitica.gr. Το μέλη του σταθμού. Η Χριστίνα Αγγελάκη διαφημίζει τον ήχο. Πρώτο μέρο του λαού, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. <στολή> Έλα! Να σου πω, άκουτα την περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, που λένε έφυγε το μίασμα και το σήκαμε για, για το δωράκι. Και μιλούσαν έτσι. Και του λέω, Ρε, εσύ, για το λε αυτό. Εμπλέκτη, αυτό γενικού ο Παπαδόπουλο, έτσι κάτι ήξερε παραπάνω. Ε, άρα, ποιο θα το γι' αυτό. Αυτοί θα το λέγανε. Ναι, σαφώ. Τι ήταν υπουργό κυβέρνηση αυτό που σου Όχι, όχι. Θα ναι. μπορούσε ναι. να είναι και υπουργό κυβέρνηση. Να, αυτή ήταν. Είναι χειρότερο αυτό. Το ωραίο σιπιο είναι ότι του λέω, εσύ, για τον Παπαδόπουλο, μου λε. Λέει ναι, αυτό που ήταν ταγματασφαλίτη. Μου λέει ναι, ήταν ταγματασφάλιση, συνηγούσε Τους κόμμουνιστες, καλά έκανε Και του διάβασα μετά τον όρκο των έτσι Και μου λέει αποκλείεται, λέει, δεν τον είπα αυτό τον όρκο Μπορεί να ήταν, λέει αυτό τον όρκο όμως δεν τον πήρε Αντάξει, έπρεπε να διαβάσει Μετά και τον όρκο των ανταρτών Ρε, δεν μπορούσα, Θα πάθαινε σοκ Θα, θα πάθαινε αναφυλαξία, δε, δε, δεν μπορεί να το, το, το, το πει αυτό Έτσι, είναι, είναι αδύνατο Καλησπέρα, όπω θέλει. Καλησπέρα. Πέρα να σου πω να σου εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για το συνεισφορά παράσταση. Πραγματικά ήταν απίστευτη η ροφιλέ. Απίστευτη αυτή. Θα Πρέπει να απεχθεί. Αν δει και το κανάλι τώρα, δεν παίζει να το δείχνει κανένα. Αλλά θα ξύπναγε πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Στο μόνο κανάλι μπορεί να απεχθεί, είναι το κανάλι του YouTube, το δικό μου. Ε, ναι, ταλακή, ναι, όντω ισχύει. Και θα περιμένουμε να το δούμε. Και πάλι συγχαρητήρια, φιλαράγκο, όλα τα λεφτά έσουν χθε. Έλα μόλι τρελά. Έλα. Καλώ ήρθε, καλή σεζόν. ζωό να έχετε, να είστε καλά. Νά είστε καλά. Πώ πήγε χθε. Πολύ καλά. Γιατί δεν ήρθε. Γιατί είμαι στη Λέσβο, φίλε και αυτό δεν ήρθα. Θα αλλιώ τα ερχόμουν. Τι φτιάξει λικολογίε είναι αυτέ. Αφού γι' αυτό επειδή δεν είναι φθηνέ ή θα σε ρωτήσω. Οκτώβριο θα έχει ποταρονισμένο και θα έρθει το αφήνα ή όχι. Όχι. Έλα, ρε φίλε, μετρελέ. Θα έχει μετά, τι, τι να κάνω, αλλάξει το σιτριότητα και μου, δηλαδή. Για Νοέμβριο πάει, αν δεν έχουμε καραντίνα, δηλαδή πάει για Νοέμβριο. Το... Ε, τα εμποδιάσει σιτριο. Καλά. Όχι, έρευλα άραγι λοιπόν. Καλή σε Να είμαστε καλά. <γλίξι> Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Δεν ακούγες ε. Δεν ακούγομαι να πάρω το μηδέν. Όχι το 7 πάρε. Το 7 γιατί το 7 ρε Που λέμε 3 και πάρ' μου. 7 και πάρ' τα μου. Ω να σου γπ***. Να σου πω. Τώρα είμαι εγώ συνομωσιολόγο ρε φίλε. Αυτό είναι <γλίξη> τραγούδι το γνωστό που λέει Ω να σου γαμίσω. Απλά κι αγαπημένα. Αυτό. Δεν το ξέρω. Απλά και αγαπημένα, ω να σου γαμίσω. Πράγματα δικά σου. Ε, δε, Για στερνή φορά. Μου ναι, κυτραγουδάς, να πούμε γιατί θα κάνεις τώρα δυόμισι μήνες... σε παρακαλώ, τώρα γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Και ποιος σε πιάνει, σου πληρώνει τα ρεπότα. είσαι και μάτσκα, τώρα γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Α, ναι, να σου γαμίσω, καλώς ήρθαμε. να σου γαμίσω, σου λέω εγώ Καλώ <χει> ήρθατε. Βλέπω μαυρίσατε. Πού περάσατε, Πούλε. <χει> <αυτό το> ε, <τελείο> ε μαυρίσαμε. <χει> όχι και σαν το πούση των μικοινών, αλλά μαυρίσαμε. <χει> ναι, να σου πω. Μήκονο πάντω δεν φάνηκε, δεν πάτησε. Δεν <χει> <χει> πήγα, δεν πήγα, δεν πήγα. Δεν, δεν είμαι γραμμένο στην ΟΝΕΔ. Γι' αυτό. <χει> Εγώ δεν πήγα, φίλε, γιατί δεν έχω κάνει τον πόλη και δεν με δέχονται. <χει> δεν θα το κάνει, ρε. Είσαι τέτοιο. Ξεκασμένο ο εμβουλιαστή. Πουλή μου, δεν είμαι αντιτέτο. <χει> δεν έβαζα φάρμακα ποτέ πάνω, αν δεν τα χρειαζόμουν. Αφού είμαι υγιή δρομα. Αυτό που βλέπουμε υγεία. Εσεί υγεία τώρα. Ναι, ρε. Αφού κοίτα, μιλάω με σένα. Α, ναι, αυτό είναι η υγεία. Δεν είναι, ναι, ατιά. Είναι δείγμα υγεία. Και εκεί που έχει σοβέλο, τι τρώσετε εσεί. Ναι, εντάξει, καλή σπορά ήταν. Όλοι οι κομμουνιστέ, ο Θοδωράκη, ο Φλωράκη, ο Κύρκο, οι Παπαρίζου. <Ρίου> η παπαρίζου, η παπαρίδα, όλοι αυτοί. Το θέμα είναι ότι εκεί που έχει ο Παπαδόπουλο βγήκατε εσεί. Όλοι οι μαλκέ. Αυτό έχει να πει. Ότι ήταν αριστερό ή αριστερή, όλοι με δεξιέ τσέπε και ο κουτσούπα είναι οικονομημένο από το κόμμα. Θα σα πιούμε Αυτό το αίμα στον καπιταλισμό. Ε, εννοείται. Βάλιστα. Θα σας πούμε <Ρι> το αίμα εκεί φτωχολιμούτσι, <Ρι> που θες να είσαι και δεξιός και καπιταλιστής και ψωμολισσάς <Ρι> ζών <Ρι> <Ζων. Ρι> που νομίζεις ότι είσαι άλλη <Ρι> τάξη <Ρι> και σε παραμυθιάσανε <Ρι> Χαϊβάνη, <Ρι> ούτε να το χάμο <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> La la la, every morning when I start to find me, I see that I'm happy to be La la la la la la la la la de las convenir que tienes asesina te tienes to toma que que Μας το πάρει Σόπα που να'ναι Θα σημάνουν Σόπα που να'ναι Θα οι καμπάνες Αυτό το χρώμα Είναι δικό τους και δικό τους Εδώ είναι ο Μπηθηκότσης. Πριν ήτανε άνθρωποι Έξω από τη Μητρόπολη Με μια κιθάρα, στείλουν αυτοσχέδιες Χοροδίες, ορχήστρες Ε, βλέπω κάποια βίντεο μέσα από το μετρό που γίνονται κάποιε μήνυ συναυλίες σε σταθμού και τώρα ένα άλλο βίντεο είδα από τον Πανελίνο Μουσικό Σύλλογο κάπου έξω που λένε τραγούδια του Μίκη Θεωδωράκη. Και είναι απολύτω λογικό. Κάπω έτσι, χθε στη Μητροπόλεω ένα αγέροχο τύπο περπάταγε ψηλό και τραγουδούσε Θεοδωράκη Το κράτησα τη ζωή μου και έτσι μ, θυμηθήκαμε την ιστορία με το Σεφέρι. Α, ο Σεφέρι. Ο Σεφέρι του πηγαίνω του δίσκου. Προ, Προσπάθησα να είναι η. φρόντιζε να είναι μάλλον η μουσχουροι όχι ο μπιθικός δε μην τον συγκλείσω πολύ και αμέσως λοιπόν είχε ένα μικρό τραπεζαρί έτσι αριστερά επάνω μας είχε μαγειρέψει η μαρό και είχε ένα τόσο μικρό και καστοφωνάκι τόσο αυτό με τη διαδίσκα και δεν, ε, δεν είχε βάλει την πρίζα και γονάτισε λοιπόν και αρκούδισε και λέγε μα πού είναι η πρίζα μαρό και έβαλε την πρίζα όταν λοιπόν το άκουσε <στομίδη> τότε αμέσως βγήκε και μου έδωσε όλα τα πείματά του, όλες τις συλλογές του. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Κράτησα τη ζωή Segui trinato e andra το tu popolare asma της οξιάς καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιωπηλές φλαγιές ορτωμένες με τα φύλα της οξιάς ονοματους εφέρει και με τη φωνή βεβαίω του Γρηγόρη Μπηθικότση. πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού διαφωμίσεις και εδώ είμαστε. Έλα μου. Έλα. Έλα. Θα σου πω. Καλό όφημε τώρα τα κεφάλια μέσα ξέρει. Αυτό αυτό. Δηλαδή και τα σώματα μέσα σε λίγο με τη νέα καραντίνα, με τι μεταλάξει. Γενικώ, όλα μέσα, όλα μέσα και τι μέλε μέσα. Έχω βάζει τι μεταλάξει, μεταλλάξετε, λέει πιο μεταφεριστικέ λιγότερε αντιφώρε. Απλά τώρα θα πουλήσουν εμβολιάκι. Ε τώρα να σου πω τόσο καιρό πέρασε. Κάπω ψάξαν βρήκαμε και τον τρόπο πώ θα τα αρπάζουν. Εμβόλια εμβόλια, μάκε, μάσκε. Self test, self test. Να επιτέλου ο τρόπο να ησυχά. Δεν το βρίσκαν οι μάλλον. Ο καιρό μέθανο του κόσμου, αφού ξέρουμε ότι θα φάνε και από τα πόμολα, και από τι κάθε. Φάτα από την αρχή να τελειώνει να γλιτώ ο κόσμο. Να σου πάγου μου. Σε αυτό ήταν ο πρόθεμο στην Πολύβη και μου βγήκανε τώρα κάτι να μίσει πριν 10 χρόνια ακριβώ. Για να μίσει έτσι, να ξαναγυρίζουν και σου θυμίζουν. Ναι, δεν τι ξεχνάω αυτέ τι αναμύσει. Αυτή με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα και αυτέ. Το 201 και αυτό που γινόταν έξω από το σύνταγμα. Εκεί μήνα και πολύ άλλη. Πρέπει όλο αυτό. Ο παπαστάρο έμαθε ότι δικαιώθηκε, φίλε. Και πολύ σωστά δικαιώθηκε. Είδε έτσι, λέει ότι Και μπράβη που δικαιώθηκε και ήταν. Άδικη αυτή η καταδίκη, όλα αυτά τα χρόνια η λάσπη, όλα αυτά ήταν τόσο άδικη που άμα θυμάμαι καλά, εκεί του 2011-2012 που είχε φύγει η πάση. πολιτεία. Να του δει, συγγνώμη, σε κανένα Θεοφίλου καμιά Εριάννα δεν είπε κανεί τίποτα. Ε, να ζητήσω συγγνώμη, κοίταξε να Ο Θεοφίλου όταν την κατηγορήσανε δεν πήγε και έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να εκπέσει. Έλα, καημένε! Έδωσε, έδωσε 3,5 εκατομμύρια από για να μην είναι κακούργη, να μην είναι κακούργημα πλημέλημα. Ε, κάτι τέτοιο έκανε. Πάντω αθώθηκε. Πάντω και η αθώση δεν πήγε Δεν πήγε 3,5 ευρώ, 3,5 εκατομμύρια. Είναι γι' αυτό μια πίνη. Άμα ήταν για 3,5 ευρώ, φίλε, θα σε είχαν βάλει σόβια Αγόρι έδωσε ο Θεοφίλ 3,5 εκατομμύρια και δεν το θυμάμαι. Ελάτε, γι' αυτό μπήκε μέσα. Αυτό. σου πω το ωραίο να πω κόσμο που νομίζει ότι. Ξέρω, μπορεί κάποιο να ψεύγει από το μνημόνιο του Τσίπρα το 2018. Το 4%. 25 δις ένα χρόνο εκ Στα αρχεία σου, πούμε... πλεόνασμα να έχουμε ε, Ναι πλεώνασμα Δεν θα το εσπλάξεις ποτέ, δεν το δεις ποτέ Αλλά πλεόνασμα φίλος Πλεόνασμα φίλος, θα πίνουμε στην υγεία του πλεονάσματος Και ταυτόχρονα θα μας, όπως έλεγε ένας στου. Εμείς γελάμε και αυτοί μας γάνει. Στην υγεία ε, του πλεώνασμα. everybody, για να μην ξεχνιόμαστε Στην υγεία του everybody And I be happy to see you back. Ευτυχώς, Από τον Ζάλεφ Βομίσσελ. Δεν υπάρχει μνημόνιο άλλο, δεν υπάρχει πέντε μνημόνι, θα φέρουν ένα άλλο όνομα. Δεν θα λέγεται μνημόνι, υπάρχει. Να μπράβο, θα υπάρχει μια λαγή στη Μαρκή, δεν θα το παίζουν αλλιώς. Ναι. Εσύ πάντως και εγώ γαμι***μένοι θα είμαστε. Υπάρχει και ένα ευτυχές γεγονός, ορίστε. Όλοι μαζί, γαμι***μένοι και όχι διχασμένοι. Καλέ, έχουμε εκλογέ. Έχουμε, ναι, Όσο ούπο. Απλά το στενάχωρο είναι ότι έδωσε νωρί αυτά τα λεφτά σου πιτσιρικά, δεν θα πρέπει να δώσει κι άλλα τώρα. Άστα. Άστα, λοιπόν. Δηλαδή είναι ότι αυτό... θα βγούμε μέσα από καραντίνα να πάμε να ψηφίσουμε, τι μήνυμα στέλνω για να πάω για εκλογέ. Για ψήφο. Αυτοί όταν, πέ, αυτοί όταν πέσουν όπω ο πίνακα του σου θα κάνουν πολύ θόρυβο. Ψ. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, αλλά. Λοιπόν δεν μπορείς να φανταστείς ότι κρέμομαι από ένα μπαλκόνι Και χειροκοτάς Με καταπληκτική θέα ε, Για να έχω σήμα oh. Όπως έκανα τσολιάς για να πιάσει το δωρεάν Wi-Fi του Σαμαρά Το θυμάσαι όχι oh. Εσύ το έπαιξες Εγώ το έπαιξα, εσύ το έβλεπες Το έπαιξα, το έβλεπες Το έβλεπα Το θα τον παίξω κι εγώ! Ε, αυτό που έβλεπα, εγώ δεν το έβλεπα. Σε με εσένα που το ξέχασε, Λοιπόν, Με, με έχει κάψει ο ήλιο, Με καίει ο ήλιο. Τη καψώσει, μου, είσαι, είσαι καφτή τώρα! Κάηκα, Κα, λέγομαι. Καϊκά. Καϊκά. Καϊκά. Πάρε μια βεντάλια και, βα... και κάνε αέρα στο μνη. Ζεσταίνομαι! Ζεσταίνεστε. Πώ το αντιμετωπίζετε, αυτό και θέλω και να μου. Πει... Hermancy. Δεν έβαλες πενιντάρι αυτό το σπρέιπ, το ωραία. Τα αντιλιακά, φιλε και φίλοι, αυτό εδώ το αντιλιακό. Πενιντάρι, παρακαλώ, μαζί με σώματο, έχει μέσα αγγούρι για την όρεξη, βεδρολίβανο, ρόδι, φασκόμιλο, αλόι, καρότο, χαρούπι, ελαιόλαδο, τσάι, μέλι, ένα σωρό βότανα στατικά μέσα στο αντιλιακό. Φυσικά συστατικά, οχήματα. Oh. Ένα πλάκα σε έχω καλά από oh. Oh. Έχει λήξει, αγάπη μου, δεν τα φοράμε αυτά. Μου, Θα σου κάνει δύο πρόβλημα δύο. στην επιδερμήδα, το πανάδε. Είναι ισπανική λέξη, το ξέρει. Πανάδε. ότι η διεύθυνση του Χένερη Ματσίνη η Φέδρα του Μίκη Θοδωράκη έλειξε το λαϊκό προσκύνημα βλέπω οθόνε μπροστά μου ε, έκλεισε η πόρτα και ετοιμάζεται πήγαν οι άνθρωποι αυτοί που χρειάζεται να πάει το φέρετρο στη Μητρόπολη ώστε να ξεκινήσει η τελετή η σχετική. Ε, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε εμείς. Ε, έχουμε τρίτο μέρος του λαού. Θοδωράκης υπάρχει και εκεί όπως κάθε μέρα. Στο τέλος κλείνουμε με ένα τραγούδι από τον ίδιο το Θεοδωράκη τραγουδισμένο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο για σας. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Χαίρετε. Να σου πω κάτι, βρήκε στέγη τελικά, βρήκε στέγη ή κάτι τέτοιο λέει το Google. Το Google τι λέει, ε, Λέει ότι πάτε στον Α η ελληνοφρενή τηλεοπτική. Στον Α κιόλα. Μήπω διαβάζει Google προδεκαετία. Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει. Ναι, και καλά, καλά, καλά κάνει. Σε σχέση με το πώ το λέμε, ο Κούσουρε που ήρθε στην μουνά με σε παίρνω και κομπλιάρο Ε, Εντάξει, Λάς, το παθαίνουν πολύ αυτό. Ε, το παθαίνουν πολύ να πούμε, έχει ακτινοβολία. Έχω, έχω. 5G έχω κάνει τη Γιατί Για θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Πότε δεν καταλάβουν ότι έχουν ψηφίσει να πούμε του πλούσιους. αυτό που ψηφίζουν οι πλούσιοι. Πότε δεν το δε καταλάβουν. Πώ. Όταν θα του το ρεύμα, όταν θα παίρνουν να σπουδάσει το παιδί του, όταν θα πρέπει να πιούν καφέ πλέον, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην κατανάλωση καφέ στον κόσμο. Και γιατί έχουμε αράξει γενικά, ρε παιδί μου, έχουμε αράξει. Καταλάβει. Κατάλαβε. Αντί να είσαι καλά, να μου. Έλα, Για τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό διάβασες Όχι Παιδί μου παρατήθηκε γιατί θεώρησε ότι απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας Α ναι το διάβαζω το διάβασε Ε όπου να είναι και στην Ελλάδα εδώ Να αυτό που πάει να γίνει Η Απωνία με 126 εκατομμύρια πληθυσμό Η, κάτι... λαχτάρα, <σομίως> <σε νιάζομαι. σομίως> Η, κάτι... Η Απωνία με λαχτάρα να σε Αγωνία με λαχτάρα να σε Η <σομίως> Απωνία Να σε με. Δεν μπορώ να σ' ακούω, Είσαι πάει τη μια μαλακή το άλλο Έχεις αρχίσει ε. να είσαι ψέκα Και μου, και μου, και μου διαβάζει όλες τις μαλακές του ίντερνετ Και μου τι αναπαράγει. τέλος Παιδί μου παρατήσει και Δεν ούτε. με νοιάζει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 σε είσαι και φαίνεσαι. Α, τα σκέφτηκε και πήρες μετά πάλι θα, τηλέφωνα, ε. Θα αρχίσω να σε βρίζω σαν τον κρατή που έχει γουρούνα, δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου. Θα αρχίσω να σε βρίζω, αυτό. Α, βρίσσε με. Βρίσσε με κυρά μου, <laughs> απ' τα τευτέρια σου. Μετά πάει οι Για δεν ξανά σου. Έλε, και εγώ σου γαμπογιά. Α, για. Καλό χειμώνα με πρωτη Πρωθυπουργό, με Μηλιά Μισθούς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 Χρειάζεται και ο φούρνος, χρειάζεται και η φόρμα Χρειάζονται πολλά πράγματα για να γίνει το κέικ Να το απολαύσει ο λαός Από πω πολύ γεια Γεια σας κύριε Παρναγιάννη, άμα ξέρετε Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης Από πού σας ακούω Είμαι πάνω στη γέφυρα του High Speed 2 Είι, Σε μία ώρα φεύγουμε από Μύκονο για Πειραιά Ευχαριστήθηκα διακοπές Ξεκοβιάστηκα στο βίντεο Σκαδιναβές, Αγγλίνες, σπάντα τις γάλασα σπάντα... sì... όλες Να είναι καλά ο Μητσοτάκης Αν το τιμώνα να έχουμε, γεια σας Σεξιστικό ωστόσο, ε, καταγγέλω μυτού και τέτοια Τον πουλώ Ακρισμένα μάτια Νησταγμένα e que o ira toma ya a sipare ya descolmata así tan